Produced by το Austin, Texas, April two thousand four, Mark, chapter twelve και Lalin Ampelona Pirgon Georgis in παρά hergon la via poton carpontu του che labontes apton ediren che ke a pestilen kenon che ke pallen a pestilen pro sabtus alondulon kakinon e che valiosan che itimasan che alona pestilen kakinon a pectinan polus alus uste Εν τραπίσονται τόν διόν μου, εκείνη η γεωργή προσεαπτουσι πάνω τί, ούτως εστίνο κληρονομος, δεύτε, αποκτίνομεν αυτον, και η μονέστη η κληρονομία, και λαβόντες απεκτίναν αυτον, και εξέβαλον αυτον έξω του αμπλόνος. Τι ο κυριος του και τους και Λίθο, non απαιτώ κύμα σαν ύικο το μοντέ, ke γενετό αυτοί, και esten ταυμαστοί, en oftalmisimon, και ειytουν αυτοί, και εφοβηθισαν ke και εφοβηθισαν αυτοί, και αυτοί, και αυτοί, και αυτοί, και αυτοί, και και αυτοί, και και και Ν' διδάσκαλε, είδα μεν ότι αλητήσει, και ουμελήσει περιουδενός, ουγάρ βλέπεις εις πρόσωπον άνθρωπον, αλλ' επ' αλητίας την οδόν του Θεού διδάσκεις, εξεστιν τούν νεκίνσον κεσάρι, ή ού, δόμεν ή μη δόμεν. Οδε, είδος αυτον την υποκρίσιν, είπεν αυτοίς, τι μη πειράζεται, φέρει τη μη δινάριον εινά ειδο, είδε ίνεν καν, και λέγει αυτοίς, την όση εικον αυτοί, και η επιγραφή. Ήδε είπαν αυτο, Κέσαρος, ότι Ιησούς είπεν, τα Κέσαρος απότοτε Κέσαροι, και τα του Θεού του Θεού, και εξεταύμαζον επ' αυτο, και η αδουκέι την Αναστασίν μη είναι, Μοισίς έγραψιν η νότη, και yelled εγράψί, στις αδέλφες και και αυτόχησε και ενώ βράψει υπέ frontsγλυ alumni pikών π papμία κι κ και οープրσιν άλλο πλήρировать συν Ό Εσκατον panton και οι χινοί απέτανεν, εν την ως αυτόν εστη χινοί, έσκον αυτήν χινέκα. Εφ' ο Ιησούς, ούτε ατούτο πλανάστε, μη ιδότης δάσκραφας, μη δε την δυναμήν του Θεού, οταν γαρεκ νεκρόν αναστώσεν, ούτε γαμούσεν, ούτε γαμίζονται, αλυσιν ως εν της Πώς είπεν αυτο ο Θεός λεγόν, εγώ ο Θεός και ο Θεός Ισακ, και ο Θεός Ιακώφ, ουκέστην Θεός νεκρόν, αλλάζόν τον, πολύπλανάστη. Και προσελτόν εις τον γραμματέον ακούσας αυτον συνζητούν τον, ειδός ότι καλός απεκρίτη αυτοίς, επειρώτησεν αυτον, πια εις την εν τουλί πρότυ πάντον. Απεκρίθη ο Ιησούς ότι, ακούε Ισραήλ, κύριος ο Θεός και αγαπήσεις κύριον τον Θεόν σου σου, και εξόλεις της ψυχής σου, και εξόλεις της διανιάς σου και εξόλεις της o σου. Δεύτερα αυτη, αγαπήσεις των πλησίον σου ως εαυτόν. Μιζον τούτον ουκ keto agapanton exolis kardias ke exolis tis sinesios ke exolis tis skios keto agapanton plusion o septon perisotoron estin panton ton olokaptomaton kitision ke o iisos i don auton oti none hos apikriti ipen auto uma krania potis vasilias touteiou ke o disou ke etolma auton ne pirotise ke apokriti soi iiisos elegendidas kon ento Πώς λεγωσιν οι γραμματίς ότι ο Χριστός βιος Ναβίδ εστιν, αυτος Ναβίδ είπεν εν το πνεύματι το Αγίο, είπεν Κύριος το Κύριο μου, κατ' του εκτεξιον μου, εως αν τότους εκτρούσσου υποκατω των ποδών σου, αυτος Ναβίδ λέγει αυτον κυριών, και πότεν αυτού εστιν βιος, και ο πολύς όχλος είκουεν αυτο, η Δεός. Και εν τη διδακή αυτού έλεγεν. Βλέπετε από τον γραμματέον, τον τελόντον Stolis περιπατήν, και aspasmus εν τ'es αγορέ, και πρωτοκάτεδρία εν τ'es synagogues, και πρωτοκλησίας εν τ'es και κατεστών τ'es τ'ασίκια στον κυρόν, και προφάσει macra proseφκόμενη, ούτε λίμψον τ' περισσότερον κρίμα, Και κατί σα κατενάντι του gazofilaquίου, εθε χαλκόν ιστο και κε ελτουσα μία κύρα πτωχή ευαλεν λεπτα διό ο εστί κοδράντης, κε προσκαλισάμενος τους μαθητές αυτού υπεν αυτις, αμήν λεγουιμινο τί κύρα αυτι, υπτωχή πλειον πάντον ευαλεν τον βαλόντον ιστο γαζοφιλακίον. Πάντης καρετου περσέβοντος εκτις ιστηρισίος πάντα